Ρέση Αποστόλη, βγαίνει ο καθένα κάθε πρωί. Μα λέγεται να τίνεξει παπαδί μου. Ωραία, ο άνθρωπο καλά να είναι. Εδώ πεινάμε και μα έχουν σκίσει. Ο άλλο ψηφίζει ό,τι θέλει. Μα έχει αλλάξει την Παναγία. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και τώρα αυτό που έγινε, το Τσίπρα το συμφέρει. Ξέρετε γιατί. Γιατί και θα ασχολούνται όλοι με τον Παπαδίμο και τι μαλλλικίε που υπογράφει ο Τσίπρα. Σιγά καλά, γιατί ασχολούμαστε με αυτά που υπογράφει ο Τσίπρα. Έτσι κι αλλιώ δεν ασχολιόμασταν. Υπέγραψε, Υπέγραψε και ο γόρυμα. Τα άλλα έτσι παράπλευρε απόλυ Αμερικέ ψάχναμε του παπαδίου, αφορμή ψάχναμε του Αφορμές είναι αυτά. Άσε δεν είναι αυτέ οι αιτίε. Έτσι... Το Survivor και αυτά Κάπου να βρει να πιαστεί. <Τι>... Όχι ποτέ άλλο μα έχει λυγίσει να κάνουμε. Αυτός μας θέλει το Survivor Βλέπεις Survivor? Εγώ. Όχι, όχι ούτε εγώ το βλέπω. Ε, ε, αλλά ποιος το ποιο το βλέπει τώρα και έχει τόσο και μα έχουν τρελάνει και Έχει τόσο Δίνει μια εταιρεία, η μόνη που υπάρχει, δίνει ότι 60-70% άκουσαν εμβαίνει συνεχώς, μπουχα. Έτσι, μπράβο. Τι έγινε τώρα που χτυπήσανε τον Παπαδήμο, οι Γάλλοι βάλανε το facebook στο προφίλ. Τι βάτσανε τον Παπαδήμο, ναι, Ζεσουή Λουκάς, Ζεσουή Τράπεζες.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 Εγώ δεν υποστηρίζω την επίθεση. Εγώ δεν σου είπα τι υποστηρίζει πάνω... την επίθεση, σου πω να βήμα παραπένα. Εγώ πιστεύω ότι η επανάσταση θα ξεκινήσει. Ρίγοντα Α... κάλιά στον αέρα. Πετάγοντα κορδάκια, ξέρω εγώ, πενταράκια, κάτι. Ε, Μην γράφοντα κάνα όπου προέρχονται, π.χ. λέω τώρα. Η καταλήξη είναι για σένα σκορδιά. Ξέρω εγώ, πιστεύει ότι πηγαίνε πάνω στο βουνό με κουκούλε. Π. Ή αντάρτε. Είχε δίνατε με κουκούλα. Όχι. Γιατί λε, Μάλλον γιατί είχα κοινή σόκυση. Εγώ και κοινή αφαιρία. Ναι, συμπουε, αυτό που θεωρεί να μου πει, εξαπασίσει. Ναι, εντάξει. Αλλά έτσι βάζω ένα προβληματισμό. Καλά κάνει και λες αυτό που λες, λοιπόν συμφωνούμε ναι ναι, ό,τι διαφωνούμε, γεια Δεν μου λε. Σου αρέσει ο πουρέ. <Δεν> ναι, μ' αρέσει. <Δεν> <Δεν> <Δεν> έχετε να βγάλετε τι γραβάτε από μπάτια, τι φορέσετε εσεί. Ναι, γιατί τι ζω, Εντραβάτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Για μια γραβάτα, ρε γάτο. Ναι. Θα πάει στο διάλογο να πάει εδώ, θα κάνω το μαντάρα για να φορέσετε τη γραβάτα τόσα μνημόνια. Για μια γραβάτα, μια γραβάτα να πάει Για ποιον μιλά. Παρ' την μια γραβάτα και να βάλει. Σε ποιον τα λε. Σε σένα ένα τα λέω που βοηθά τον φίλο σου, τον Τσίπρα. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, για μια γραβάτα. Ναι, βέβαια, δεν κατάλαβα θα βοηθήσουμε τους αριστερούς, θα βοηθήσουμε, τους δεξιούς και τους ακροδεξιούς, στέλντε εσείς, στο διάολο. Να μου λύσει μία πορεία. Πώ είναι δυνατόν να πανηγυρίζει όλο ο κόσμο mm. και οι που κλαίνουν για τον Παπαδήμο είναι τα κανάλια. Όχι, όχι, κλαίνουν και οι τράπεζε, περίμενα. Α, και οι τράπεζε, ναι. Mm. Λοιπόν, άνοιξα το πρωί τη τηλεόραση να δω τι γίνεται, να δω και αυτού του καημένου εργάτε που σκοτωθήκαν και, και ένα, ένα πούλμαρ που ττεραπάρισε με κάτι παιδάκια μέσα και ήταν αυτή η Ατσιαπανίδου, πώ τη λένε. Κλάμα, κλάμα, και αντί πρόσωπο κτλ. Και, και σου λέω, αποστόλη μου, αν δεν είναι προβοκάτια, είναι η πιο ωραία είδη που έχω ακούσει. Αν δεν είναι προβοκάτσια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Αποστολή. Βλακά. Καλά, ρε, Αποστολή. Άντε, καρατζεφερή και μια άλλη εποχή. Άκουρε, βλακά. Πολύ συγκινήθηκα το πρωί με τον λόγο που έβγαλε το κήρυγμα. Μάλλον τον λόγο ο πρωτοσάλτερ μα. Σε κομπή του. Έχει. Άκουσε το λίγο για το Παπαδόπουλο. Δεν θα με ακούσει, τι ήταν. Και δεν φτωχέψαμε από αυτόν. Εκεί δεν φτωχέψαμε από αυτόν. Ένα μαλάκι 20.000 προ τα πίσω. Τώρα, μπορεί να σκεφτεί εσύ, άμα χτυπούσε τα συμφέροντά τι θα έκανε. Μπε στη θέση του ανθρώπου. Ρε Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άκου να δεις, Μωρή Λουλού. Ναι. Δεν μπορεί να λέτε να πούμε να έχετε κάνει σημαία σα τη γραβάτα του Τσίπρα. Τη γραβάτα του Τσίπρα, τη γραβάτα του Τσίπρα. Σιγά μην βγάλει το καλτσόνι, για να βάλει γραβάτα. Δεν είσαστε Δεν είπαμε αυτό, δεν είπαμε αυτό καθόλου. Είπαμε ότι ταιριάζει με τη γραβάτα του Καλτσόν. Drag queen show Τέτοια αριστερά είναι. Λίγο απ' όλα δεν έχει κάτι καθαρό. Yeah. Απλά η διαφορά είναι ότι τα κορίτσια στο Drag Queen Show είναι πολύ πιο καθαρά και πιο εντάξει. Αυτή είναι η διαφορά. Φίλε, αυτό ξαναπέστο. Δεν μπορώ να το λες συνέχεια. Στα αγαπάω πολύ, φιλιά στα κολομέρια, γεια. Δεν μπορώ να δει μανίτσα. Κάπω ωραία να ή μάλλον προβληματίζομαι όπω είπε και ο φίλη. Πόση ξεφύλλα μπορεί να αντέξει ένα άνθρωπο. Δηλαδή, πόσο ρεζίλη μπορεί να γίνει και να λε ότι είσαι εντάξει.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 Εσεί όμω είστε στο περιθώριο που του θεωρείτε ξεφίλε. Εσεί οι Λίγοι. Άι, παράτα μα. Ναι, για τον κύριο Αποστόλη. Ναι, ο, κύριος ο Ποστόλης, εσύ κύριο Αποστόλη, είμαι, παρακαλώ. Κύριε Αποστόλη, καλησπέρα σα παρακολουθώ. Τίποτα δεν θέλω να πω. Το μόνο. Πόσο μαλάκι είμαστε τελικά. Και ό,τι παθαίνουμε τα θέλει ο κόλο μα. Αυτό με συχωρείτε. Τα θέλει, τα θέλει. Είναι βυτσιό σα ο κόλο μα. Τι να κάνουμε. Τον έχουμε μάθει που... ζώρικα και αντέχει, ναι. δεν θα βγαίνουν και υποστηρίζουν ακόμα τον Τζίπρα μετά από όλα αυτά Μ. τα θέλει ο κόλο μα και τα παθαίνει. Πόσο μαλάκι τελικά είμαστε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όσοι θέλουν να, μείνουν, να μείνουμε Ευρώπη, για το δίκιο τους τέλο πάντων, λέμε τώρα. Δεν θα έπρεπε να βγουν να διαμαρτυρηθούν τις πλατείες με, ό, με όποιο τρόπο μπορούν, όσο, όσο εμπληπώσιαται ελάφρυση χρέους και δεν την κάνει. Ναι. Ε, αυτό πού είναι, που είναι, γιατί δεν βγαίνουν. Τι πλατεί, παιδί, μέρα παραμέρα βρέχει. Πας καλά, ποια πλατεία. Έχεις δει επανάσταση εσεί σε καιρό βροχερό. <laughs> σωστό. Ε, πάρα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 Σαν, Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Σαν δεν τρεπόμαστε, πραγματικά ρίσκα αποστολή. Καθόμουν χτε και του έβλεπα και αειδίασα, δηλαδή. Αηδίασα. Είσαι στα όρια για νεολούκα, έτσι το ξέρει. Όχι, με συγχωρεί γιατί θα με έκλεινε σε... αυτό... θα με έκλεινε σε την πρώτη. Οπότε, ναι, ο... Ο... Αυτό, Είσαι όμω η ίδια νοοτροπία, εκεί οδεύει. Το λέω να ξέρει. Εγώ το έχω ξεπεράσει αυτό τώρα. Έχω πάει... Είμαι στη Βασιλεία τώρα. Ναι. Είμαι στου Ουρανού. Αποστολή, εχθέ πήγα στην έκθεση. Σε ποια έκθεση? Το Τεκφόντα του παλιού Μπράβο. Χειρίζεσαι τίποτα, Μωρή. Κοίτα τα έργα του Λεωνίδα. Καλά. Αγόρασες. Αφού δεν πουλούσε. Τι δεν πουλούσε, καλέ. όλα πουλούνται. Τι την, την κάνει την έκθεση. Καλά, ήταν πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και αν κρίνω που τον κατηγορούσε ο Θήμιος, ότι είναι πολύ καλύτερο σα ζωγράφο, αλλά και σαν συντάκτη τη εκπομπή είναι πάρα, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, να του πείτε αθερμά μου συγχαρητήρια και θα τα ξαναπούμε.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 ανοιχτά φανάτια. Σε όλου γίνεται αυτό, και... δεν ήταν κάτι ειδικό για το Παπαδήμο, μη ψαρώνεις. Αυτά φίλε, μόνο επί Τσίπρα θα τα δεις, Καλά, όχι, αυτά θα τα κάνω και τώρα να βάσουμε και λίγο δίκη. Πού σε μου <laughs> Αυτό το πήγε η μάνα μου ρε, πολύ πάση, -λου -λου. <laughs> Αυτή -λου -λου που πήρε πώ καρφώνονται ρε, τα ζώα ρε. που πήρε και είπε για αυτό για το δημόσιο υπάλληλο παγό τα 250.000 Αυτή δεν τα που πουθενά όλε τι λεωράσει βουήξανε πήρε το άλλο το πουτάκι χιλιάρικα Αυτή δεν τα άκουσε Πώ καρφώνονται έτσι ρε, μάλα, Ότι είναι καμιά συγγενής, το κανά, έτσι. Τι να κάνει η δεν είναι Βρε ζών, πέστη. Εγώ δεν είμαι κατά των δημοσίων υπαλλήλων ή των ιδιωτικών ή κανενό. Είμαι κατά αυτόν τον των παλιόκουσταδων των κομματικών που, που λαιλατίσαν τα δημόσια ταμεία αλφα και ωμέγα Πώ θα το πω αλλιώ να το καταλάβουν τα ζώα που με έχουν πάρει ότι είμαι εναντίον των ανθρώπων που δουλεύουν με 600 και 800 και 1000 ευρώ. Α πούμε, οι δημόσιοι πάλι, Εγώ δεν είπα για αυτού. Προ Θεούρε, φίλε. Αυτά τα καθήκια τα κομματικά που λαιλάτισαν και ληστεύουν, συνεχίζουν να ληστεύουν τα δημόσια ταμεία. Μια, εﾞν είμαι aftón θα το καταλάβετε, Ρεζοά; Μην παίρνετε τηλέφωνο και λέτε το γυμνάσιο. Να πόνας, πόνας, πω να πω, Είσαι να σου πω ε ε ε κουράσει ε έχω κουράσει ε ε Με ε κουράσει ε Με... καταντήσει Άντε μου στο διάλο, επιτέλους. Όταν Ά, είσαι αε, σαμαρικός, σιγά-σιγά <ουλίου> είχα αυτάς ακούσω τσοκαρία Γεια <σ crackling> Ναι Ο χαμίλος την ίδια, παιδί μου τώρα θα ακούμε ελληνοφρένεια Ναι είναι το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 Αυτή που πάνε, που βλέπω εγώ το σκουπίδιάρι τώρα Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο έτσι Μην το πάμε εκεί Και την άλλη μέρα πάει και ψηφίζει Και θέλω και θέλω και θέλω Δηλαδή κάπου αυτό το σύστημα των εκλογών Είναι για να μην κάνουμε ποτέ κράτος Κάτι πρέπει να γίνει Θα να... Να... Να... Να... Να... Να... περιμένουμε να... τη λύση και... από κάπου Κάτι πρέπει να γίνει γενικώς κάτι Έτσι κι αλλιώς, η γη θα γίνει κόκκινη Η κόκκινη από ζωή Η κόκκινη από θάνατο Φροντίσουμε γι' αυτό Κάτι πρέπει να γίνει Έτσι πρέπει να γίνει Έτσι πρέπει να γίνει Έτσι θα γίνει Ας έρθει αυτή η λύση ουρανοκατέβατη επιτέλους Κάτι πρέπει να γίνει είναι ανάγκη Κάτι αόριστο όμως έτσι φλούν